Μαρία, με τρομάζει λίγο η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας φάνε τα ρομπότ. Όχι Νίκο. Εμείς τα φτιάξαμε. Απλά μαθαίνουν. Όπως ένα παιδί. Πώς μαθαίνει μια μηχανή. Με παραδείγματα. Χιλιάδες φωτογραφίες γατών, μέχρι να καταλάβει τι είναι γάτα. Δεν τις δίνουμε κανόνες. Όχι πια. Η μηχανή φτιάχνει μόνη της τους κανόνες. Αυτό είναι η μάθηση. Σαν τον εγκέφαλό ακριβώ. Γι' αυτό λέγονται νευρωνικά δίκτυα. Μιμούνται τους νευρώνες μας. Εντυπωσιακό. Και τι σχέση έχουν τα μαθηματικά. Μεγάλη. Πίσω από κάθε νευρώνα κρύβεται μια εξίσωση. Πολλαπλασιασμοί, αθρήσει, συναρτήσεις. Άρα τα μαθηματικά σκέφτονται. Εμείς σκεφτόμαστε. Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα μας. Η τεχνητή νοημοσύνη τα μιλάει καλύτερα από εμά. Θα γίνουν πιο έξυπνα από εμά. Ήδη είναι σε κάποια πράγματα αλλά δεν έχουν συνέστημα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει αγαπώ. Ευτυχώς. Γιατί αν μάθουν και αγάπη, τότε να φοβηθούμε. Τότε θα κάνουν και εκείνα podcast.